Στοίχη 14-16 «Το μεγαλείο της Εκκλησίας, το οποίο καλούνται να υπηρετήσουν η λειτουργή της». 14 «Σου οποιο καλουνται να υπηρετησουν οι λειτουργη τη. 14 σου γραφω αυτα με την ελπίδα να έλθω προς πολύ γρήγορα». 15 «Εάν όμως βραδύνω να έλθω, σου τα γράφω για να γνωρίζει πώς πρέπει κανείς να πολιτεύεται και να συμπεριφέρεται στο σπίτι και την οικογένεια του Θεού, του τούτε στην, στην Εκκλησία του Θεού, που είναι ζωντανός και όχι νεκρό σαν τα είναι δε η Εκκλησία άλλο στήλος και θεμέλιον στερεών που υποβαστάζει την αλήθεια. 16. Και πράγματι, κατά την ομολογίαν όλων των πιστών, μέγα είναι το μυστήριο της αληθούς θρησκείας που απεκαλύφθηκε και ως θησαυρός αιώνιος παρεδόθυπο του Θεού εις την Εκκλησία. Δηλαδή, Θεός εφανερώθη αρκωμένος, απεδείχθη αληθής Μεσσίας δια του Πνεύματος που ενήργει σημεία δι' αυτού, Έγιναν ορατό τους αγγέλους, εκηρύχθη μεταξύ των εθνικών, επιστεύθη στον κόσμο ώστε άνθρωπος ανελήφθη με δόξαν.